Ναι. Ω, καλησπέρα Αποστόλη Καλησπέρα. Καλησπέρα, είσαι καλά. Καλά είμαι εσύ. Καλά, μια χαρά. Α. Σε παίρνω όπως πάντα από λιόν, από Γαλλία, είσαι καλά. Ω, ναι, τα έχουμε πει τα καλικά μας, όλα καλά, για παις. Ε, ζαμε, άετε, κοροπή. Ζαμε. Λοιπόν... Τι πήρα Γιατί, κοίταξε να δει. Να σου πω, Α πούμε λίγο, Γιατί γίνεται εντάξει στην uh, υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πιο μεγάλη σημασία έχει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπει στην Ευρώπη όλα τα κινήματα αυτά, ας πούμε, ξέρω, ό, τα αγροτικά που γίνονται τώρα, έχουν με έναν αφορτισμό. Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, συζήτησα εχθέ, α πούμε, ξέρω εγώ, με κάτι παιδιά εδώ πέρα κάτι μπλόκα στην Ιρλαλία και μου είπαν, Α πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ταξικό πρόσημο. Εντάξει. Δηλαδή, α πούμε, ξέρω διαμαρτύρονται, αναποδογυρίζουν ταμπέλε, αλλά δεν έχουν ταξικό προσανατολισμό. Αυτό Μου συμβουλανό ότι θα σου την κατάσταση στην Ελλάδα και το τι α το πώ οι φοιτητέ διεκδικούν αυτά που διεκδικούν. Οι άνθρωποι ήρθανε και με πανε ότι μακάρι να είμαι και εμεί α πούμε, ξέρω εγώ, ένα ταξικό κίνημα, εντάξει, όπω το πάμε και στη Γαλλία. Δυστυχώ, τα σωματεία του εδώ δεν είναι τόσο ταξικά οργανωμένα και φυσικά κοιτάνε να πάμε πίσω από την κυβέρνηση. Και γι αυτό φυσικά σε πήρα σου πω εγώ για άλλη μια φορά, ότι είμαστε πάντα περίφανι για την πασχολαστική για το μα, για το πάμε, γιατί εδώ πέρα οι άλλοι παίρνουν.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 κούσε οι apostολί. φίλε. όλα καλά. Καλά. Τι είπε άλλο στο ο Σαν Μιχάλης προς τα προέλευσης προέλευσης. Τι είναι ο Σαν Μιχάλης. Είναι Μιχάλης. Είναι το Σαν Μιχάλη. Και κρασί; Και κρασί, σωστό. Είπε να αγαπάτε την αστυνομία που είναι το κακό. Τους ο, φίλους μου, ας αγαπάμε όλους με τα τους. Πρέπει να στηρίξουμε την αστυνομία. Να την αγαπήσουμε, να τη στηρίξουμε. Όχι Αναφέρομαι σ αυτό. Εγώ αναφέρομαι σε αυτό. Να μάθω να αγαπάτε την αστυνομία. Να την αγαπάμε ή την αγαπάμε. Πώ να την αγαπάμε με ένα τρόπο πιο εριστικό, θα έλεγα. Η αγάπη πονάει. Πώ λέμε γάμο τον κυφισό, okay. γάμο τον κυφισό, γάμο τον, τον αστυνομικό, γάμο oh. τον αστυνομικό, γάμο τον αστυνομικό. Όχι, όχι, όχι. Κάνω ίδια θέση έτσι. Γιατί ρε, ποιο επειράξε. Εμένα. Όχι, απλά αναφέρω το είδο τη αγάπη. <Δυξε> Έλα μάνα μου, έλα, έλα, έλα, έλα και σου Ξέρω να Λοιπόν, εχθές είχα μια δυσάριστη εμπειρία μετά από πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρόνια, oh. Αργάστηκα να πάω σε επιμερεύον νοσοκομείο, oh. τη σύζυγό μου και συγκεκριμένα στο κινηματά. Καλή τύχη. Από τις 4. στο καρδιολογικό, γιατί είχε κάτω από το στέρνο, πίσω στην πλάτη και φοβηθήκαμε... Θα δισκάσεις τη γυναίκα, είναι. θα δισκάσεις. Καλά ήρωας είναι που με ανέχετε όχι, μην νομίζεις... Ε, ε, και που αντέχει ο κόμμα, τέλος πάντων. Έχω το σε αυτόν, μην νομίζεις, ε. αλλά τα διαχρονικά πρέπει να μιλήσουμε για το εσύ, για το συγκεκριμένο που είναι τώρα επάνω υπουργός, για μότο μπάτος. Το σπίτι του. Oh. Την υγρασία του μέσα θα λε. Yeah. Ήρθαμε ξαφνικά σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι του Αντιπροέδου τη Νέα Δημοκρατία του κύριο Άδων Γεωργιάδη. Το σπίτι έγινε δαυτή από το 2007. Πριν γίνω βουλευτή. Λοιπόν, τρει καρδιολόγοι από τι 4,5 άνθρωποι δηλαδή. Υπήρχαν και κάποιοι μαλάκε οι οποίοι βρίζανε εκεί έτσι του γιατρού. Ήτανε να του λυπάται η ψυχή σου, αποστολή. Τρει άνθρωποι, τελειώσαμε από τι 4,5 5 παρατέταρτο. Τελειώσαμε τι 10.30 το βράδυ. Ο Θεό μα βοήτησε και τελειώσαμε. Λοιπόν, κάν Σπίτιου του 10 ότι αυτούς που τους ψηφίζουνε Αυτά τα ζώα το σπίτι. Κάτσε, τους... παιδί μου, παρακάλεψε και παρακατάμε ήρεμα μα. Αρωγραμία είναι να χαμό τα σπίτια του! Όχι για τα πουρτέλα που είναι για να γίνει όπω ο το κράτο μα εμεί οι πουτάνες, Οι πουτάνες, σαν πόντιες, που στο τέλος θα ότι οι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 Ναι, γενικά έχουν ένα θέμα με τη γλώσσα, αλλά καλό θα ήταν να ανοίγει, ξέρω εγώ, τα άρθρα, να διαβάζει, μπορεί να δει άγνωστες λέξεις, να το βάλει σε ένα καινούργιο κόσμο, ας πούμε. Ναι. Καλό θα ήταν. Ναι, ναι, ναι, γιατί θα ασχοληθώ τόσο με τον Κουβά. Λε, όχι. Ε, ε θα... όχι. Ε, όχι, μωρέ, αλλά αλλάξει, λάσεις, λάσεις, λάσεις, στον ανεμιστήρα, όλο και κάτι μπορεί να μείνει, οπότε καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, να μην την α Αποστόλη, Καλησπέρα φίλε. φίλε. Θα σου φίλε, πω κάτι. Θα ψηφίσω αυτό που θα κλείσει τον Άθωνη φυλακή. Την οικογένεια Μητσοντάκη, να πάνε στο διάολο. Θες στους τράγους εκεί πέρα να κάνουν καμιά εφή και τους βρει κάτι να ξευρωμήσει ο τόπος. Αυτό. Αποστόλη, τι κάνει, Καλά εσύ. Εδώ, καλά λέω. Λοιπόν, έχω πολλά παράπονα και θα τα καταθέσω. Πρώτα απ' όλα, είμαστε όλοι ανώμαλοι. Είμαστε όλοι. δεν ξέρω τα τι. Λευτεριά στη βόρεια Μήκονο και λατά λοιπά Πραγματικά, είμαστε το έθνο το οποίο εφήβρε την ομοφυλοφιλία. Οι αρχαίοι Έλληνε το κάνανε. Πώ θα το κάνουν Το, το κάνανε, Τι το κάνανε, το ανώμαλο, το παραφύσι Μα τι λέμε, ρε παιδιά, Η λεγόμενη αρχιολεινική φιλία να πούμε. Είναι αυτά τα δεδομένα. Μα τα βέβαια. Δεν μα λένε να μα τα πει ο Μαρκώνη κτλ. Αυτό δεν τα ξέρει σίγουρα. Πε μου ότι στο αφού... τρίγωνο των Βερμούδων γινόντουσαν τρίγωνα. Γι' αυτό και λέγεται τρίγωνο το Βερμούδων. Ναι, το... τι... γιατί Βερμούδα φοράνε τα αγοράκια. Και τρίγωνα ε, σημαίνει τρενάκια. Αφού. Κατάλαβα. Μα τι λέμε τώρα στο Netflix. Είδε τι έγινε με τον Ιφαιστίωνα και τον Μέγα Αλέξανδρο. Άσε με τώρα. Βλέπουμε στα μάτια μα μπροστά. Δεν τρέπονται. Α πούμε να γλωσσοφιλιάται με το τεκνό. Πραγματικά αυτό το φάσομα, α πούμε δηλαδή το θέλουμε και στο Netflix, το θέλουμε και τηλεόραση. Ε... Μα μας αφανίζουν συνέλληνε, μα κάνουν όλου εγκέτσιδε. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, πραγματικά. Δηλαδή, Αυτά τα παραδείγματα χαμπιόμα... κι εγώ δεν μπορώ. Αυτά τα παραδείγματα. Θα βγαίνουμε έξω στο δρόμο και θα είναι άνθρωποι που θα κρατιούνται χέρι-χέρι και θα φυλιούνται. Και λέει πρώτα, παιδί μου, και τείχο-τύχο να πούμε θα πηγαίνουμε. είναι αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να παίζουν μπάλα, πρέπει να βαράνε ο ένα στον άλλο, να σκοτώνονται. Όχι, όχι μόνο αυτό. και τι γυναίκε να βαράνε, όχι μόνο ο στον άλλο, δεν κατάλαβα. Καλά, και αυτό εντάξει. Εννοείται αρχιο-ελληνικό και αυτό. Το βαθύ DNA είναι η γυνοκοκτονία, δεν είναι το έμο.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 είναι πατρεμένη η γυναίκα που δεν ξέρω Αλλά yeah. αν αυτό μπορούμε να το βάλουμε ως πρότυπο Ας πούμε να πούμε ότι η κυρία Ελένη Λουκάμπο που έχει το ηθικό, το χριστιανικό κτλ έκανε σεξ δεν παιδί μου μέσα στο γάμο, οκ okay. και από την άλλη μεριά βάλεις ας πούμε ξέρω, την ανομαλία του άντρες εκείνο και τ' άλλων της λεσβείς Εντάξει, εγώ θα πάω προ την άλλη μεριά, δεν θα πάω απλώς την Ελένη Λουκάμπο Σε έχω χάσει λίγο, σε βρει και σε χάνω Όλα καλά. Έχει να κάνει με αισθητική, να σου το πω πολύ απλά. Ναι. Δηλαδή, θα προτιμούσες να τρώσω μες τη Μεριανό σου και να βλέπεις τη Λένη Λουκά να κάνει σεξ, τα βλέπεις δυο άντρα τα φιλούνται. Κάπως έτσι, καταλάβω. Κύριες φορές το Μεγαλέξανδρο με το τεκνό που τα θάψαν στην Αμφίπολη. Απ, αμφίπολη, Αμφί, οπ, <laughs> να <νά'> τα. <laughs> τα λέγανε, δεν τα πιστεύαμε, ναι. τα λέγανε. Έλα, για. Φιλιά, γεια. Καλημέρα ο Μαρκόνι είμαι. Αλλήμω, πιο... χάνει <στά> μέρα. Δεν ξέρω εγώ να σε Λοιπόν, επειδή είμαι μόνο επανκελματία Μαρκώνι και πνίγονται ο κόσμος, χάνονται ζωέ και Όπα, oh, Ο, ο, ο παιδί τώρα, τι μου, τι μου λένε στο τι είναι κεντσίδε. αυτά δεν μου αρέσουν. δύο χαρακτηριστικά για το New Zealand, 1978. Καϊκούρα. Θα βάλουν όλοι να βλέπουν Κρού του νεκρού θα βλέπουν, όλοι τα τέχνης εκοφώβαμε που είναι κτός σεπ τώρα μαρκώνια Falcon Lake incident in Canada Falcon εκεί δεν φαλκό εγώ να τον φαλκίς μόνος ο λοιπόν, σου. ο Μιχαήλ Στεφανάκτον έκαβε γεολόγο τον έκαβε έκαβ... Όλο κάτι ξένος μου και λες και ρε βδ παιδί, παιδί, παιδί. Πολύ διεθνή καριέρα κάνεις λοιπόν δεν μπορώ βάζεις παρακολθηሾ ελαγά Θέλω να κάνω ένα προξενιό, τώρα που να μου Βασίλη Βασίλης με Μαρκόνι, να πάει στο κύρι Βασίλη να του κάνει κολέ με τον Μαρκόνι. Ω, oh, καμία σχέση. Τώρα είναι προσβλητικό για τον κύρι Βασίλη, αυτό δεν μου αρέσει. Γιατί? Ε, Γιατί πιστεύω, ο Μαρκόνις είναι ψέκα επαγγελματικού επίπεδου. Ναι, αλλά να σου πω είναι επαναστάτης ο Μαρκόλης. Ναι, αυτό ναι. Ε, επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηλια, να ξυπνήσουν τα βόλιο, Εδώ είναι Ελλάδα αγαπητοί μου, εδώ είναι η Ορθοδοξία, εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι της Παναγίας Ρε μαλάκα παπαδόπουλε, ποιο παλατάκι, ο Χριστός γεννήθηκε σε Φάπνη και κυκλοφορούσε με γαϊδουράκι, ούτε καν με μουλάρι, με γαϊδουράκι Άσε τώρα μη μιλήσω για το γονέα 1, το γονέα 2 και τον κρίνω, άσε με Α Μη μου ανοίγει στο στόμα μάρια. και αρχίζω να τα λέω αυτά όλα. Αυτή είναι χειρότερη και του τους Και την παρέμειτ, έλα τώρα! Παραξείνει πολλά φυλάκια στη Σέα. Μου δίμισε τώρα που είπε ότι χρωστάμε και το Μάρτιο. Να δώσω ένα, το ένα Μάιο, φύγη το φύγη Μάιο. Το Μάιο. Το Μάιο είπε. Χειρότερα. Λάς, το Μάρτιο αυτό Λοιπόν, να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Στουρνάρα και στον κύριο Μητσοτάκη Λοιπόν, είχε η κόρη 6 6 Το 100 το μήνα και θα σου δώσω 50 ευρώ τόπο και βέβαια το παιδί μου τα έδωσε αμέσω. Κατάλαβες, τη λέω στην τράπεζα υπολόγισε 0,05 που το επιτόκιο θα πάρεις 6 ευρώ. Λοιπόν εγώ τι έδωσα 50 και εσώθηκα. Κατάλαβες. Να την καταγγείλω λες. Ε ναι βέβαια. το κολλώ το 50 ευρώ έλα γεια. Θέλω να πω κάτι για κάτι συνακροατές μας που δεν καταλαβαίνουν λέει τις θέσεις του ΚΚΕ για το πολιτικό γάμο και τα ομόφυλα ζευγάρια. Ακούστε κύριοι συνακροατές μου, το ΚΚΕ είναι αντίθετο με το πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγάριων γιατί κατοχυρώνει γονεικότητα σε άτομα του ίδιου φίλου οδηγεί.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 αυτός σήμερα η φυλακή που έκρισε ο Λοΐζος με τα λόγια του Τιλίζη. Είμαστε και μη χρεισμένοι πλέον μες αυτή την απέραντη ευαισθηκία. Τον ευχαριστούμε σας ευχαριστούμε όλους. Μετά τα ανανορίσματα των δύο ορυφαίων. Πόσο αρισκημάται ο υπουργό προστασίας του πολιτή. Συνήθως δεν κοιμάται. Του και του Μάνου η δεν κοιμάται. το τις των στιμάτων ο δεν υπάρχει Εγώ θα ψάξω να βρω κι άλλον ενέργεια μαρκών επαγγελματία. Όχι δεν Αυτό το μονοπόλιο θα οδηγήσει σε καρτέλ. Δεν θέλω.